Απόσπασμα από ανέκδοτη επιστολή του Νικόλαου Σάβα Πίκολου, την οποία ακούσαμε την προπροηγουμένη φορά, αποδίδει καλά, με τον τρόπο του, τις εκρηκτικές εντάσεις και τις ρήξει που γνώρισε η ελληνική πνευματική κοινωνία στα τρία χρόνια που προηγήθηκαν της επανάσταση του 1821. Από την άποψη αυτή, αποτελεί και καλό δείκτη για τη βιαιότητα με την οποία εκτηλήχθηκε αλλά και βιώθηκε από τους ενδιαφερομένους η σημαντικότερη ιδεολογική κρίση του ελληνισμού στον αιώνα των φώτων, όταν στα χρόνια 1819-1821 το κίνημα του διαφωτισμού μέσα σε μια πολλαπλά δυσμένη συγκυρία έδινε και έχανε, χωρίς να υποστελεί τις σημαίε του, τη μεγάλη μάχη που του είχαν επιβάλει οι συνασπισμένοι αυτή τη φορά αντιπαλοί του. Πραγματικά. Η ανατροπή της πνευματικής συγκυρίας που παρατηρείται στα τέλη της δεύτερη δεκαετίας του 19ου αιώνα εκφράζεται και με την εξαιρετικά βίαιη τροπή που προσέλαβαν οι ιδεολογικέ αντιπαραθέσεις στα χρόνια της Τρίτη Πατριαρχίας του Γρηγορίου του Πέμπτου. Η προϊού σας τη της τη της ευνοείται την εποχή αυτή και από το κλίμα που είχε διαμορφώσει η Ιερή Συμμαχία για τη σύγκληση των δυνάμεων που καταπολεμούν τις μεταρρυθμιστικές και τις επαναστατικές κινήσεις, ευνοείται επίσης από την οικονομική αποδυνάμωση των εμπόρων της κοινωνικής ομάδας που αποτελούσε το κύριο στήριγμα για τα εγχειρήματα του διαφωτισμού. Η Εκκλησία έχει έτσι τη δυνατότητα να επιχειρήσει μια συνολικά επιθετική πολιτική που τίνει στην εξουδετέρωση των κέντρων του διαφωτισμού και στον έλεγχο των πνευματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν οι φορεί των νέων ιδεών. Στι περιοχέ τη τουρκοκρατούμενη Ανατολή, η πολιτική αυτή στέφθηκε με επιτυχία, αφού μέσα σε δύο χρόνια τα κύρια κέντρα του διαφωτισμού είχαν εξουδετερωθεί ή είχαν ατονίσει. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εγγραφούν και οι αφορισμοί, του οποίου φαίνεται να εξαπέλυσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο τη Κωνσταντινούπολη στι παραμονέ τη Επανάσταση με στόχο επώνυμους Έλληνες διανούμενους που ζούσαν στη Δυτική Ευρώπη. Τα σχετικά περιστατικά έχουν μείνει αδιευκρίνιστα και από έλλειψη επαρκών στοιχείων και γιατί η μόνη γνωστή ω σήμερα πληροφορία για το θέμα αυτό ήταν διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο που δεν επέτρεπε την αυτόματη ένταξή τη στο πεδίο που εκτυλίσσονταν οι ενδοελληνικές ιδεολογικέ συγκρούσεις. Την πληροφορία για τις ενέργειες αυτές τη εκκλησία παρέχει ο Ιωάννης Φιλίμων, άνθρωπος καλά πληροφορημένος συνήθως για τα πράγματα της προεπαναστατικής Κωνσταντινούπολης και ο οποίος επιπλέον εργαζόταν εκείνη την εποχή στο Πατριαρχικό Τυπογραφείο, κέντρο χάρη στον μενό του μενότου Ιλαρίωνα τον Σιναίτη, των ενεργειών αυτού του είδους. Γράφει λοιπόν ο Ιωάννης Φιλίμων, «Η τουρκική εξουσία ανησύχει και εξωτερικός και εσωτερικός, και εγκυκλίους παρά του Πατριάρχου της Κωνσταντινούπολη ω προεκάλεσε, διόν αφορίζοντο οι εν την εκδίδοντες φιλελεύθερα συγγράμματα Έλληνες, ενεί ονομάζονται ο ρητό Άλυτε και ο Ενπαρισίης Πίκολος. Οι ανησυχίε της τουρκικής εξουσίας, όπως τις διαγράφει ο Φιλίμων, προέρχονται από λόγους πολύ γενικού ή πολύ συγκεκριμένου, που ανάγονται όμως όλοι στη σφαίρα των γενικών αιτίων και αφορμών που προκάλεσαν την Επανάσταση του 1821. Γενική κρίση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανταρσία του Αλή Πασά και γεγονότα του Σουλίου, διχόνοια των αρχηγών του Σουλτανικού Στρατού, οι μεγάλες ταραχές της Ιταλίας το 1820. Όλα αυτά μπορεί να εξηγούν ως ένα βαθμό το γενικό κλίμα της εποχής. Δεν φτάνουν όμω μόνα τους για να τοποθετήσουν τις αναφερόμενες ενέργειες τη εκκλησία στο συγκεκριμένο πραγματικό του πλαίσιο. Αμαλγάματα αυτού του είδους βοήθησαν πολύ στα μεταγενέστερα χρόνια τον ιδεολογικό αποχρωματισμό της ιστορίας μας και στήριξαν αποτελεσματικά τους τελεσφόρους συγκερασμού μέσα από τους οποίους η επίσημη ελληνική ιδεολογία απέκτησε τη φυσιογνωμία της. Οι πραγματικότητες, όπως συμβαίνει συχνά σε αυτές τις περιπτώσεις, ήταν κάπως διαφορετικέ. Το πρώτο από τα ανέκδοτα κείμενα που παρουσιάσαμε, η επιστολή δηλαδή του Πίκολου, χωρίς να λύνει όλα τα προβλήματα που θέτει η μαρτυρία του Φιλίμονα, επιτρέπει πάντως να αποκατασταθούν ως ένα βαθμό τα πραγματικά περιστατικά για την αποδοκιμασία έργου του Νικόλαου Πίκολου από την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Επιτρέπει κυρίω να επισημανθεί το ιδεολογικό κλίμα και η οξύτητα των αντιπαραθέσεων που κατέστησαν δυνατές ενέργειες σαν αυτές που αναφέρει ο Αυτόπτης Φιλίμων. Πρόκειται για μια αυτόγραφη επιστολή του Πίκολου, η οποία μαζί με άλλα συναφή κείμενα σώζεται στα χαρτιά του Θεόκλη του Φαρμακίδη. Από εκεί μαθαίνουμε ότι τις αντιδράσεις της είχε προκαλέσει ένα ποίημα, η έμετρη επιστολή του Πίκολου στον Γεώργιο Γλαράκη. Για το γράμμα του Πίκολου που ακούσαμε, αξίζει να σημειώσουμε ότι κάποιες σελίδε του μοιάζουν να συγκροτούν μια αυτόνομη, οξύτατη αντικληρική σάτυρα, την οποία ενδεχομένως ο συγγραφέας της προόριζε για τη δημοσιότητα. Ακριβώς τα χρόνια εκείνα, και όσο εντείνεται η επιθετική πολιτική της Εκκλησίας εναντίον των φορέων του διαφωτισμού, τα αντικληρικά κείμενα πολλαπλασιάζονται. Κανένα όμω από αυτά, με εξαίρεση ίσω. Τα ανώνυμα προλεγόμενα του Κοραΐ στη Συμβουλή Τριών Επισκόπων δεν μπορεί να συναγωνιστεί την ποιότητα και τη διαιότητα που αναδύεται από το κείμενο του Νικολάου Πίκολου. Τι ακριβώς ήταν αυτό το ολιγοσέλιδο ποίημα. Έφερε λοιπόν τον τίτλο «ΝΙ σίγμα Πίκολος προς τον ιατρό ΓΑΜΑ ΓΛΑΡΑΚΙΝ επιστρέφοντα στην πατρίδα αυτού χίον». Το ποίημα δημοσιεύτηκε στο ελληνικό περιοδικό της Βιέννης «Ερμή τον Ιούλιο του 1820 και αποτελεί τυπικό δείγμα, αλλά και καλή εκδοχή, της μέτριας ποιητικής παραγωγής του διαφωτισμού. Ο Πίκολος προπέμπει τον φίλο του με στίχους όπου μαζί με κάποιους πιο προσωπικούς τόνους εκφράζονται τα τυπικά θέματα και οι κοινοί τόποι του νεοελληνικού διαφωτισμού, με τον τρόπο πάντα Τη λογοτεχνία του διαφωτισμού, δηλαδή με διδακτισμό και με ρητορία. Πλαισιωμένα με αρχαία μοτίβα και μυθολογικές παραστάσει και μια επίδειξη αρχαιογνωσία, η οποία μπορεί να εντυπωσίαζε του σπουδαίου τη εποχή, οπωσδήποτε όμω αποδυνάμωνε την ποιότητα του ποιητικού λόγου, έχουμε επιστροφή των μουσών, προγόνους να αναγαλιάζουν στου τάφου του για την επιστροφή του νέου λογίου, που έρχεται να διδάξει στου συμπατριώτε του Ελλήνων, αρχαίων φυσικά τα μαθήματα με νεωτέρας γνώσης, σεβασμό για τη δυτική παιδεία, καταδίκη δίκη της δυσιδαιμονίας της αμάθειας κτλ. Όλα αυτά καταλήγουν σε αλληγορικές διατυπώσεις για το νόημα που έχουν οι φροντίδες για την παιδεία και για τις εθνικές κοπιμότητες που υπηρέτουν. Η αλληγορία μπορεί να είναι σε όλο το πήμα διάφανη. Ο ποιητής φροντίζει να διατυπώσει τις ιδέες του με τρόπο πολύ προσεκτικό και συγκαλυμένο η συγγραφής του διαφωτισμού είναι συνήθως στα επώνυμα έργα τους αρκετά προσεκτικοί όταν αναφέρονται στην αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Ο φόβος των Τούρκων, οι οποίοι ωστόσο δεν μοιάζει να νοιάζονται για αυτά τα θέματα και κυρίως ο φόβος της κατάδοσης τους Τούρκους από τους αντιφιλοσόφους υπάρχει διάχυτο μόνιμα και παντού. Διαμορφώνεται έτσι στη φιλολογία του νεοελληνικού διαφωτισμού ένας λόγος γεμάτος παραβολές και δύσιμα ή πολύσιμα παραθέματα που επιτρέπουν να διοχετευτούν όσο γίνεται πιο ανώδυνα και τα πιο τορμηρά φιλελεύθερα κηρύγματα. Οι σύγχρονοι και εκείνοι που γράφουν και όσοι τους διαβάζουν καταλαβαίνουν και εννοούν. Ο κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα για τους μεταγενέστερους, εμάς, να μην εννοήσουμε σωστά τον κώδικα της εποχής. Το ποίημα λοιπόν του Νικόλαου Πίκολου δημοσίευτηκε όπω είδαμε στο Λόγιο Έρμη. Παράλληλα, το ίδιο ποίημα κυκλοφόρησε αυτόνομα και σε άλλες δύο εκδόσεις. Η μία από τις εκδόσεις αυτές αναπαράγει πιστά το κείμενο που δημοσιεύτηκε στο Λόγιο Έρμη. Η άλλη όμως τυπώθηκε σε εκατό όλα και όλα αντίτυπα, ίσως στο Παρίσι και διαφέρει από τις προηγούμενες. Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο μορφές του στιχουργήματος είναι σημαντικές και σε ό,τι αφορά την έκτασή του, 102 στίχη η πρώτη έκδοση, 86 μόνο τούτη εδώ, και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο. Η επισήμανσή του επιτρέπει να συλλάβουμε και κάποιε πλευρέ τη πρακτική και τη προπαγάνδας του διαφωτισμού στα χρόνια που μα απασχολούν. Έκδοση ιδιωτική επιτρέπει στον ποιητή να διατυπώσει πιο ελεύθερα το στοχασμό του. Έκδοση προορισμένη να κυκλοφορήσει και ανάμεσα σε άλλου χρειάζεται να προσαρμοστεί στου κανόνε τη προπαγάνδας του διαφωτισμού όπω του είχε διαμορφώσει κατά κύριο λόγο ο Κοραή. Οι ενέργειε του κλήρου και των αντιφιλοσόφων μπορεί να αποτελούν τον κύριο στόχο των οπαδών του διαφωτισμού. Δεν πρέπει ωστόσο τα πράγματα αυτά να κοινολογούνται στου ξένου, για να μην αμαυρωθεί ακόμα περισσότερο στα μάτια τη φωτισμένη Ευρώπη η εικόνα μια Ελλάδα που μοχθεί για την αναγέννησή τη. Είπαμε λοιπόν ότι ανάμεσα στην πρώτη και την πανομοιότυπη δεύτερη και στην τρίτη έκδοση υπάρχουν διαφορέ. Ας δούμε μερικές. Στην πρώτη έκδοση, οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων καλούνται να «Έχωση προοφθαλμών στον ένθεο αγώνα, Ελάδος την αθάνατον της παλαιάς εικόνα». Στην τρίτη έκδοση, ο λόγος είναι άμεσα για τη δουλεία της Ελλάδας και η προτροπή γίνεται πιο πιστικά επιτακτική. «Ας έχωση προοφθαλμών και νύχτα και ημέρα, την πάλε βασιλεύουσαν δούλην δεν είναι μητέρα». Στην πρώτη έκδοση, ο πίκολο προτρέπει το γλαράκι να καλέσει τους Έλληνας εις υψηλά φροντίδας. «Με φως κατάλαμψε το νου, πύρωσε τα σκαρδίας, εμφύσισε το Άγιο Πνεύμα της Ευνομίας». Στην τρίτη έκδοση, με την αλλαγή μιας μονολέξης, το ποίημα αποκτά διαφορετική διάσταση. «Με φως κατάλαμψε τον νου, πύρωσε τα σκαρδίας, εμφύσισε το Άγιον Πνεύμα Ελευθερίας. Η τρίτη τέλος διαφορά σημειώνεται με την αλλαγή ενός στίχου, ο οποίος εκφράζει ερμητικά στις δύο πρώτες εκδόσεις, με πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια στην τρίτη, τη στρατηγική του διαφωτιστικού κινήματος. Όταν οι Έλληνες, εμπνευσμένοι από το παράδειγμα των αρχαίων, και γαλουχημένοι από το Άγιο Πνεύμα της ευνομίας, ελευθερίας δηλαδή, θα έχουν εξουδετερώσει τη δυσιδεμονία την αμάθεια και τους ανθρώπινους φορείς τους, τότε θα έχει φτάσει και η ώρα της απελευθερωσής τους. «Τότε οι ρόων εψυχές σ' αυτού θα μετικήσουν, ίδρας, προκρούστας, σκύρονας, χημέρα θα αφανίσουν» δημοσιεύει ο πίκολο στην πρώτη έκδοση, στο Λόγιο Ερμή δηλαδή. Για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα στην τρίτη έκδοση, από την οποία τα μυθολογικά τέρατα εξαφανίζονται για να αφήσουν στη θέση τους ένα στίχο που αποδίδει ευθέως το επαναστατικό μήνυμα. «Τότε οι ρόων εψυχές σε αυτούς θα μετικήσουν και τρόπεα καταλαών λαών βαρβάρων θα αναστήσουν». Το ενδιαφέρον είναι ότι εν γέννη μεν η δημοσίευση του ποίηματος, ιδιαίτερα όμως οι φιλελεύθερες διατυπώσεις οι εντελώ πια απερίφραστες αναφορές στην Ελληνική Επανάσταση, την επικείμενη και ζητούμενη που βρίσκονται στην τρίτη εκδοσή του, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση στην Κωνσταντινούπολη του Σιναίτη Ιλαρίωνα, προσώπου σημαντικού, περιβεβλημένου εκείνη ακριβώς την εποχή, με εξαιρετικές αρμοδιότητες για τον έλεγχο της πνευματικής ζωής και για τη διαμόρφωση της πολιτικής του Πατριαρχείου στα θέματα της παιδείας.